Φίλε και φίλοι, σήμερα στο Ζήδο το Ελληνικό Τραγούδι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία από τι πιο σημαντικέ ελληνικέ φωνέ. Στα 30 σχεδόν χρόνια που βρίσκεται κοντά μα, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και ερμήνευσε τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο. Μια παρουσία χαμηλών τόνων που δεν πάβει ποτέ να προσεγγίζει με πάθο και αλήθεια την τέχνη τη, που συνεχίζει να την σπουδάζει και να την επικοινωνεί με το χέρι στην καρδιά. Μια φωνή που αγγίζει βαθιά τον ακροατή με την εσωτερικότητα, τη λιτότητα και την έκφρασή της. Βρισκόμαστε σήμερα με αφορμή την εμφάνισή της στη διοργάνωση Autumn Contemporary Events 08 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Walden Roots στις 5 Οκτωβρίου στο Barbican. Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει κοντά κάποιους από τους πιο αξιόλογου μουσικούς της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως τον To Money την Marisa, τον Baba Mal, τους Amado Mariam, τους Salab και πολλούς άλλους. Σήμερα καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο Λονδίνο την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καλησπέρα. Σε καλωσορίζω για μία ακόμη φορά στον Ελληνικό Αδροφονικό Σταθμό του Λονδίνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μα σήμερα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία και εσένα και τον LGR. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε πάλι. Είναι πάντα μεγάλη χαρά όταν είσαι κοντά μα και σε ευχαριστώ που πάντα καταφέρνει και βρίσκεις λίγο χρόνο για να τα πούμε, να μου δώσει λίγο από το χρόνο σου, να μάθουμε τι κάνει όπω περνάει τον καιρό σου. Χαρά μου, χαρά μου, μεγάλη χαρά. Έρχεσαι λοιπόν για μία ακόμη στην πόλη μα για μία ακόμη εμφάνιση στον Μπάρμπικαν που θα γίνει στις 5 του Οκτώβρη. Πολλά λοιπόν έχει φέρει αυτός ο χρόνος, φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Βρισκόμαστε στο φθηνόπωρο του 2008, όμως το 2008 ήταν για σένα πάρα πάρα πολύ γεμάτο. Ναι, θα σου έλεγα ότι ακριβώς ένα χρόνο πριν ξεκίνησε και η προετοιμασία και η δουλειά ε, που οδηγεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή είμαστε, είναι πλήρες το έτος ξεκίνησε η παραστάσεις του χειμώνα στο Rex μαζί με την Δήμητρα Στη ε, Συνέχεια, ε, ταυτόχρονα ηχογραφούσα το δίσκο, ε, συναυλίες στην Ισπανία, συναυλίες καλοκαιρινέ, Καλοκαιρινές, συναυλίες στην Κύπρο, συναυλίες τώρα στην, σε κάποιες πόλεις της Ευρώπης. Ε, και επιστρέφοντας στην Αθήνα ολοκληρώνεται το δίσκος ε, κυκλοφορεί ελπίζω μέχρι το, το τέλειο του Οκτωβρίου αρχές το Γενάρη, του, του Νοέμβρη και παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη πάλι με τη Δήμητρα για 30 παραστάσεις και το ερχόμενο καλοκαίρι είναι η τη περιοδία και μόνο που σε ακούω κουράστικα. <laughs> ομολογώ ότι είμαι και εγώ τώρα πια είμαι λίγο κουρασμένη ήταν πραγματικά ένας πολύ εντατικό χρόνος το 2008, αλλά ήταν για του τουλάχιστον τους ακροατές σου, ήταν πραγματικά γεμάτος δώρα. Πρώτα απ' όλα αυτά. επίσης ήταν πολύ γεμάτος. Δεν σίγουρος. Ξέχασα να αναφέρω mm -hmm. ότι τη χρονιά που πέρασε βγήκε και ένα... Ε, το, μια συλλογία, ας το πούμε, με ένα πέστη από την προσωπική μου δισκογραφία ενώ από τους προσωπικούς δίσκους γιατί πριν δύο χρόνια είχε κυκλοφορήσει ένας δρόμοι παράλληλοι που ήταν τραγούδια ηχογραφημένα σε άλλα albums. οπότε βγήκε αυτός ο δίσκος που είναι από τα προσωπικά μου albums μια επιλογή που ονομάστηκε δυνατά και μέσα σε αυτά υπήρχε και η διασκευή ενό ιταλικού τραγουδιού ω καινούργιο τραγούδι ε, του Νίκου Του Μωραϊτη. το, μινορκίζεσαι. το μινορκίζεσαι. Ε, απλώ ξέχασα να το αναφέρω. Ε, Είδε. δηλαδή. Αν θα θυμηθώ και άλλα να δει. Είμαι σίγουρος Θα ήθελα όμω να μείνουμε για λίγο σε αυτή την πραγματικά μοναδική συνάντηση, σου με τη Δημητρά Γαλάνη. Ναι, για μα, αυτό έλεγα, έλεγα και παλιά, μάλλον μέσα στο χειμώνα σε διάφορε συνέντευξει, ότι για μα η συνάντηση αυτή ήταν αυτονόητη. Αυτονόητη με την έννοια ότι απλώ έπρεπε να βρεθεί ο σωστό χρόνο, ο σωστό τόπο ενώ το σωστό μέρος για να γίνει, ε, και να είμαστε και οι δύο απαλλαγμένες από Κάτι το οποίο το καταφέραμε τον προηγούμενο χειμώνα. Και για μας είναι αυτονόητο γιατί η συνάντηση αυτή ε, απλώς επιβεβαιώνει μία επαφή και μία... Ε, μουσική φιλία η οποία υπάρχει πολλά χρόνια με τη Δήμητρα με Έχουμε ξε, Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν Έχουμε κάνει πάλι μια περιοδία Μαζί με τη Δήμητρα και τους αλληλούς Κατσιμίχα παλιότερα mm -hmm. ε, Έχουμε συναντηθεί Κάτω από τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Ε, θέλω να πω ότι είναι μια ε, Συνάντηση κατά εποχές με τη Δήμητρα Οι οποίε πάντα έχουν καρποφορήσει Είτε σε επίπεδο παραστάσεων ή σε επίπεδο κουβέντα και μόνο. Είναι μια σχέση είτε οποία αναπτύσσεται με τα χρόνια. Όσο περνάει ο καιρό, συναντιέστε όχι σε καθημερινή βάση δηλαδή, αλλά σε κάποιε χρονικέ περιόδου. Σε χρονικέ περιόδου και σε περιόδου κυρίω κυ, που, που εκείνη την περίοδο γίνεται κάτι γύρω από τη μουσική, είτε δικό μου είτε τη Ζήμητρα ή κάτι γενικότερο που κάπως υπάρχει μια συνάντηση και κάπως υπάρχει μια κουβέντα. Αυτό εννοώ. Θέλω να πω οι άνθρωποι που επικοινωνούμε και λίγο πολύ στην... σε αυτή τη δεύτερη τραγουδιού δυστυχώς δεν είναι τόσο μεγάλοι, δυστυχώς δεν είναι τόσο ε, απλόχεροι τους να συναντηθούμε και να συζητήσουμε. Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε αυτή την επαφή. Και θα σου έλεγα εκτό από τη Δήμητρα, είναι και η Χαρούλα με την οποία είχαμε και μία συνεργασία πριν δύο χρόνια. Βεβαίω. Θέλω να σου πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια μα έχει δώσει τόσο όμορφα πράγματα που όλοι οι ακροατές σου είναι πραγματικά ευγνώμονε. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι και εγώ ευγνώμων. Βαθιά ευγνώμων γιατί τραγουδώντα τόσα χρόνια και εξακολουθώντα αυτή η επαφή να υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια είναι ό,τι μεγαλύτερο δώρο μπορεί να πάρει ακολουθώντα μια οποιαδήποτε τέχνη, πόσο μάλλον τέχνη, την τέχνη του τρογουδιού, που είναι μια τέχνη πολύ άμεση ε, και ε, που δοκιμάζεται συνεχώς. Μπορώ να σου πω, δε, ότι αυτή η σχέση δοκιμάζεται ακόμα και δύο φορές το χρόνο. Μέσα στον ίδιο χρόνο, γιατί τη μία φορά θα κάνεις μια παράσταση το χειμώνα, την άλλη θα κάνεις το υπόλοιπο μισό του χρόνου θα κάνεις μια παράσταση στο καλοκαιρινή, και τις δύο φορέ οι παραστάσει αυτέ πρέπει να είναι διαφορετικέ και τι δύο. Είναι σαν να δίνει εξετάσει δύο φορέ το χρόνο. Σαν να, να δίνεις ένα ραντεβού συχνό, το οποίο χρειάζεται μόνο μία ανανέωση. Και αυτό στην τέχνη τραγουδίου είναι δύσκολο. Σταλιά, σταλιά, Δηλαδή Αυτό που δεν χρειάζεται ανανέωση, νομίζω στη δική σου περίπτωση, είναι η σχέση που έχει με τον κόσμο. Είσαι μία από εκεινες τις περιπτώσει ανθρώπων που πραγματικά έχουν μία σχέση πολύ ζωντανή με το κοινό. Δεν μπορώ να σε φανταστώ, δηλαδή, να λειτουργεί μόνο δισκογραφικά και χωρί να έρχεσαι επαφή με το κοινό. Είναι έτσι, Εκεί ολοκληρώνεται, ξέρει, ο τραγουδιστή. Εκεί ε, δεν το μεταφέρει μόνο μέσα από το δίσκο του αλλά μέσα από μία ηχογράφηση αλλά επιβεβαιώνεται αυτή η σχέση και η επαφή σε αυτό που λέμε live, πάνω σε σκηνή Εκείνη την ώρα γίνεται η λειτουργία για την οποία έχει δουλέψει πριν στο στούντιο. Εκεί τελειώνει η, η, ένα άλπομο όταν το κάνεις μόνο όταν το παρουσιάσεις έχει ολοκληρωθεί Άρα για έναν τραγουδιστή είναι πάρα πολύ και για ένα μουσικό και για έναν άνθρωπο της σκηνής εννοώ το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι πάνω στη σκηνή και να επικοινωνείς με τον κόσμο μέσα από τη μουσική. Τι είναι αυτό που σου δίνει η σχέση σου με το κοινό αυτή η επαφή με τον κόσμο διότι επίση εσύ εμφανίζεσαι και μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Αρχίζεις και τραγουδά, τίποτε άλλο. Και μέσα από τη συγκέντρωση που υπάρχει και γνωρίζοντας βλέποντας το κοινό και ως ξέχωρης προσωπικότητας αλλά και ως ένα που σας συνδέει μια υπαφή μέσα από τα τραγούδια αυτά η συνεννόηση μπορεί να είναι μόνο τραγουδώντας ούτε καν μιλώντας και ένα πρόγραμμα φτιάχνεται με αυτή τη λογική, φτιάχνεται ώστε τα λόγια να είναι λίγα και να, οτιδήποτε έχεις να πεις να να λέγονται μέσα από τα τραγούδια και από τη ροή τους. Το, το πιο τραγούδι φέρνει το άλλο, ώστε να, να οδηγηθεί ένα αίσθημα από την αρχή μέχρι το τέλος της ναυλίας ή της παράστασης χειμονιάτικης. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κι εσύ όπως όλοι μας έχει τα δικά σου προβλήματα, έχει δική σου καθημερινότητα. Πόσο λοιπόν είναι δύσκολο όταν σε βαραίνει κάτι προσωπικό να βγει σε αυτή τη σκηνή και να βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει με όλου αυτού του ανθρώπου. Και κυρίω να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, δηλαδή να του κάνει να διασκεδάσουν. Αυτό ξέρει με ένα μαγικό τρόπο στη σκηνή εξαφανίζεται, Μιχάλη. Είναι εξελάφρωμα δηλαδή η σκηνή για τέτοιου είδου. Ναι, είδους... είναι βάλσαμο. Είναι θεραπεία. Έχει αισθανθεί ποτέ να είναι ακριβώ το αντίθετο, ή πάντα δουλεύει έτσι για σένα. Να είναι βάρο. Ναι, να είναι βάρο. Να είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτή τη φορά εγώ ότι μπορεί κάποιες πολύ λίγες σε φορές να πηγαίνεις με αυτό το αίσθημα αλλά δεν φεύγεις με αυτό γιατί η, η ενέργεια που ανταλλάσσεται πάνω σε σκηνή είναι μία ενέργεια που σε παρηγορεί αν έχεις α, τα προβλημάτά σου σε κάνει να τα δεις αισιόδοξα ε, σου δίνει σου δίνει εσένα ενέργεια και φως ε, σε και γι' αυτό σε... ξέρεις που... Μιχάλη ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους τραγουδιστές Να αφήσουν τη σκηνή Πολλές φορές βλέπουμε και λέμε δεν Θα έπρεπε τώρα να σταματήσει Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον Ο οποίος έχει μια ζωή πάνω στη σκηνή Να την παρατήσει Γιατί αυτό είναι μια ζωή Θα κλείσω τα μάτια Επιστροφή λοιπόν και πάλι στην κουβέντα μα με την Ελευθερία Ερβανιτάκη που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο Ζήτε το Τραγούδι με αφορμή την παρουσία τη στο Λονδίνο και στο φεστιβάλ Walton Roots στι 5 του Οκτώβρη στο Barbican. Θέλω να επιστρέψουμε για λίγο λοιπόν σε εκείνη την εποχή, στην εποχή του ξεκινήματο με την Αποσυνδρομική Κομπανία, όπου έρχεσαι για πρώτη φορά σε επαφή με το κοινό και κάπου εκεί ξεκινάει η πορεία μέχρι το σήμερα. Σου λείπει εκείνη εποχή, το συνέστημά τη, ο αυτορμητισμό τη, ο κόσμο όπω ήταν. Από όλα μιλάμε για ένα group. Έτσι η διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για ένα group για μια ομάδα ανθρώπων και μάλιστα μία επεγγελματιών, αιραστευνών, αγαπώντας τη μουσική και αγαπώντας όλο αυτό που έκανε εκείνη την περίοδο, πηγαίνοντας, κάνοντας όλοι μαζί Βιζατίνη μουσική, ενώ μαθήματα, και μοιραζόμασταν όλοι μαζί την ίδια γωνία και την ίδια αγάπη. Έτσι κι αυτό κάνει την τεράστια διαφορά διότι δηλαδή και μετά από το έξι και μετά ξεκινώ ένα Μόλις. πιο προσωπικό δρόμο στη μουσική που δεν έχει καμία σχέση η, η μία περίοδος με την άλλη Η μόνη σχέση που υπάρχει, υπάρχει ακόμα μας σήμερα είναι η βαθιά ανάγκη για, για ψάξιμο, για αλλαγή και για τη μουσική γενικότερα σε εκείνο όμω, το ξεκίνημα με την αποσαδρομική κομπανία, δεν νομίζω ότι ήταν κατασταλμένο μέσα σου ότι αυτό ήταν ο δρόμο που ήθελε να ακολουθήσει. Κάθε άλλο, γι' αυτό το παράτησα και για ένα χρόνο. Τι ήταν αυτό όμω που σε έφερε πίσω, Είναι και οι συγκυρίε, είναι και. Μάτω... Ότι ξέρει, το μεράκι τη μουσική και τη σκηνής πια. Γιατί άλλο είναι έχει το μεράκι τη μουσική, και άλλο όταν ανεβεί πια στη σκηνή και δει ότι αισθάνεσαι καλά εκεί πάνω και αισθάνεται και, και το κοινό καλά που σε βλέπει εκεί πάνω, οπότε αυτή η σχέση γίνεται ακόμα πιο δυνατή, ε, τότε το σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά να το αφήσει. Ίσως εκείνα τα χρόνια αν ε, πραγματικά δεν είχαν τίγη συγκυρίες να να επιμείνουν φίλοι και άνθρωποι όπως ήταν ο Χρήστος Νικολόπουλος ή όπως ο Σταμάτης ο μπορεί και να τα είχα παρατήσει εκείνη την περίοδο αλλά ε, βρίσκοντας αυτούς τους ανθρώπους και κάνοντας μαζί τους ε, και εμφανίσεις και δισκογραφικά βήματα εκεί είπα ότι είμαι εδώ και εδώ πρέπει να το δω και με κάποιον άλλο τρόπο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο βαθύ σου χωστάμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτό το κόσμο, σε όλο αυτό το κοινό που τόσα χρόνια πάμε παρέα. Ε, να μεγάλο ευχαριστώ γιατί ξέρετε, πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες όλοι, οι άνθρωποι που, που είμαστε πάνω σε σκηνή εννοώ, ε, μας στηρίζει, μας φτιάχνει στην ουσία αυτό που λέμε ο κόσμος. Αλλά επίση και η αγάπη και η από τους συναδέλφου σου. Δεν, έχεις, δεν την έχει πάντα. Δεν έχει πάντα. Οι δρόμοι είναι πιο μοναχική. Είναι πιο μοναχική. Δεν είναι, δεν είναι τόσο συλλογική και παραδείχνει. Προσπαθεί να κάνει πράγματα που έχει στο κεφάλι σου, που έχει στο μυαλό σου, που έχει τη ψυχή σου. σου. Ε, Βεβαίω έχει συνεργάτε. Συνεργάτε οι οποίοι κατά ε, τα παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα τα οποία αποφασίζει να κάνει. Αλλά είναι μοναχική η δρόμοι. Αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω σε... από τότε που ξεκίνησα και μέχρι σήμερα αλλά το ξεκίνημα είναι και το πιο σημαντικό είναι όντως μια αποδοχή, αποδοχή από τους συναδέλφους, αποδοχή από συνθέτης, από στοιχουργούς, από μουσικούς το οποίο ε, έτσι ο δρόμος στρώνεται με ρόδα, κατάλαβες, yeah. θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς ο δρόμο που βρεπτά μαζί με κάποιον άλλον είναι πάντα πιο όμορφο. Όχι, είναι και δύσκολο. Γιατί διαφωνείς. Ε, Βεβαίω. Μα αυτό είναι που το κάνει και πιο ενδιαφέρον. <laughs> Διαφωνεί διαφωνείς και κάποια στιγμή κάνει κάτι που δεν αρέσει στον διπλανό. Mm. Γιατί, αλλά, γιατί στα χρόνια αλλάζει. Και δεν αλλάζουμε όλοι μαζί. Ο καθένα αλλάζει με τον δικό του ρυθμό και σε δικού του δρόμου. Με διαφορετικέ ταχύτητε πολλέ φορέ. Σε δικού του δρόμου. ναι. Πώς γίνεται λοιπόν μια καριέρα τόσο μεγάλη και τόσο σημαντική σαν τη δική σου, υπάρχει κάποια συνταγή, υπάρχουν συστατικά πέρα από αυτά που είπαμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά σου Χρειάζεται απόφαση, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πίσμα, χρειάζεται πάθος και πόθος <laughs> Χρειάζονται πολλά πράγματα Όλα αυτά τα ιερά υλικά που μας κάνουν ανθρώπους άνθρωποι που θα τους εμπιστευτεί και θα σε εμπιζευθούν. Που είναι συνθέτης, που είναι στοιχουργοί, που είναι συνάδελφοι, που είναι συνεργασίε. Ε, είναι μία κοινωνική τέχνη το τραγούδι, ε. mm -hmm. Είναι μία τέχνη που έχει να κάνει με κόσμο, με πολύ κόσμο. Να συναλλάσσεσαι και να, να γελάζεσαι με κόσμο συνεχώς. Είτε με ανθρώπους σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ, είτε με ανθρώπου που δεν σε ενδιαφέρουν. Αφόλου. Και πρέπει να βρει έναν τρόπο να μιλήσει μαζί του. Χρειάστηκε ποτέ να συμβιβαστεί για κάτι που ήθελε να κάνει στην καριέρα σου. Όχι. Το, είναι αυτό που σου είπα ότι είμαι από του τυχερού ανθρώπου. Αλλά αν σταθούμε στην προηγούμενη κουβέντα, εννοώ ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν ακριβώ να κάνουν με την τέχνη, αλλά έχουν να κάνουν με το, το ότι μπορεί να είναι διευθυντέ εταιριών οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό σου. Mm -hmm. Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν. Τα μαγαζιά ή τα κλαμπ στα οποία παίζεις με τους οποίους επίσης δεν έχεις, δεν έχετε κοινή γλώσσα, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να συναινοηθείς. που έχω πάρει από τις δικές σου δουλειές είναι ότι πάντοτε κάνεις κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στα πλαίσια του καιρού του είτε έχεις τραγουδίσει Ελίτη είτε έχεις τραγουδήσει Νικολογοπούλου αυτό είναι κάτι που το έχεις ως προτεραιότητα είναι κάτι που σε ενδιαφέρει πάλι θα σου πω ότι δεν υπάρχει συνταγή σε αυτό, μακάρι να υπήρχε συνταγή θα την ακολουθούσαμε όλοι, ούτε θα παιδευόμαστε ούτε θα πασενισόμαστε ούτε θα γονιούσαμε θα ήταν ένας δρόμος που όλοι ξέραμε πώς να ανοίξουμε τις του. Δεν είναι έτσι, είναι κάθε φορά ακολουθείς αυτό το οποίο αισθάνεσαι ότι θέλεις να πεις, αισθάνεσαι ότι θέλεις να φυγεις, αισθάνεσαι ότι θέλεις να συνεργαστείς, ακολουθείς πιο πολύ αυτό το οποίο είσαι εσύ. Μην ξεχνάς ότι ε, επιστρέφοντας το παρελθόν και τραγουδώντας τραγούδια από το παρελθόν, ξαφνικά είναι σαν να μιλάνε πάλι για το σήμερα. Όταν επισκέπτεσαι άλλες περιόδους και μιλάς και τραγουδάς τραγούδια πιο κλασικά, αυτά τα κλασικά τραγούδια, αυτό που τα κάνει κλασικά είναι αυτή η διαχρονικότητα που τα διέπει και που έρχονται ακόμα και μέσα το σήμερα και το βλέπουμε πια τουλάχιστον στα χρόνια, στα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι αυτό γίνεται σε, όλη την, σε όλο τον κόσμο, ότι πηγαίνουμε και επιστρέφουμε πάλι στα παλιά groups, βλέπω το γιο μου, τι ακούει τώρα, καταλαβαίνει. Ναι. Ακούω, λέει τζέπελι, ας πούμε. Θέλω να πω ότι πάντα θα επιστρέφουμε πίσω για να, για να φτιάξουμε το τώρα. Και πάντα θα το πετάμε το, το, το πριν για να μιλήσουμε για το τώρα. Πάντα όμως αυτά γίνεται με μια εσωτερική λειτουργία. Δεν μπορείς να παραγράψεις το παρελθόν και δεν να πάντα έχεις... Δεν μπορεί να παραγράψει. την ιστορία γίνεται αυτό. αυτό. Ε, Θεωρεί ότι πρέπει να πετάξει παρελθόν για να φτιάξεις το καινούριο. Στην ουσία έχεις αφομοιώσει το παρελθόν. Και αυτό που κάνει είναι να το ξεχνάς, επιφανειακά όμως, για να φτιάξεις το καινούριο. Πάντα υπάρχει από πίσω κάτι που σε ακολουθεί, κάποια γνώση την οποία έχεις πάρει από πριν. Απλώ κάθε φορά που ξεκινάς να εκφραστείς, όλα αυτά βγαίνουν μπροστά. Με ένα μαγικό τρόπο, γιατί η τέχνη είναι μαγεία. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι η αόρατη βάση πάνω στην οποία στείνεται το αύριο. Πολύ ωραίο αυτό. Μάρισε πάρα πολύ αυτό. Έτσι <laughs> <laughs> Από αυτή λοιπόν τη μεγάλη πορεία μέχρι το σήμερα θα μπορούσε να ξεχωρίσεις κάποιες στιγμές που να είναι καλύτερες. Όλες έχουν τη γλύκα τους. Ακόμα και οι δυσκολίε τις οποίες να και κάποιες στιγμέ σε απελπίζουν. Ε, έχουν ένα μάθημα πίσω από εκεί. Κάτι έχεις να μάθεις από αυτό. Κάτι έχουν να σε διδάξουν. Ε, βέβαια πάντα. Προτιμάς τις περιόδους που είσαι καλά, που είσαι χαλαρά, που όλα πηγαίνουν πολύ καλά, που έχεις πάντα επιτυχία. Ε, από πίσω όμως υπάρχει και η, υπάρχει, υπάρχει και η σκοτεινιά. Υπάρχει και, η, η, και ένας Σκοτεινό τρόπο να δει αυτά που κάνει ή τη ζωή σου τον, ή την ίδια. Μπορεί να είσαι ο ίδιο σκοτεινό άνθρωπο, παρόλο που έπαιζε φω, ε, όλα αυτά τα περιλαμβάνει. Φίλοι, σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μα την Ελευθερία Ερβανιτάκη που σε μερικέ ημέρε θα είναι κοντά μα στο Μπάρμικαν για μία ακόμη εμφάνισή τη εδώ στο Λονδίνο. Ελευθερία, συνεχίζοντα λοιπόν την κουβέντα μα, θα ήθελα να επιστρέψουμε και πάλι λοιπόν στο σήμερα και να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που ήρθε πραγματικά να γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού, το «Μην ορκίζεσαι. Είναι στη μουσική του Giuseppe Mango και στου ελληνικού στοίχου του Νίκο Μαραίτη. Πώ προέκυψε λοιπόν αυτό το τραγούδι, περίμενε ότι θα είχε τέτοια αποδοχή. Μου άρεσε πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος τον οικού. Και επειδή έψαχνα εκείνη την περίοδο ένα καινούργιο δορμούδι για να συμπεριληφθεί σε αυτή, σε αυτή τη συλλογή μου έκανε και μία μεγάλη διαφορά φωνητική, δηλαδή ε, δοκίμασα πράγματα εκεί. Ε, δοκίμασα αποστάρισμα φωνής δοκίμασα ένα άλλο είδος μουσικής ένα διαφορετικό λόγο Το αυτό... Uh, ήταν μια πρόκληση Το έκανα λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά Και χωρίς να ξέρω ποιο θα είναι το αποτελέσμα του βέβαια έτσι Γνωρίζεις ποτέ, μπορείς ποτέ να καταλάβεις όταν ηχογραφεί ένα τραγούδι Ότι αυτό θα γίνει πτυχία Και ναι και όχι Γιατί κάποια πράγματα που νομίζεις ότι αυτά τα, α, ότι έχουν, έχουν μια δύναμη Τελικά δεν έχουν αυτή που η κομμάτια τα οποία δεν έχεις υπολογίσει καθόλου, ξεφνικά, σε ξεπερνούν. Αλλά υπάρχουν και κάποια κομμάτια που λες, την ώρα που τα τραγουδάς, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο... έχει κάτι το οποίο θα το κρατήσεις στο χρόνο ή κάτι που θα το οδηγήσεις να το ακούσει πολλοί κόσμος. Σε όλη σου την πορεία μέχρι σήμερα, νομίζω το ραδιόφωνο έχει υπάρξει ένα πολύ καλό φίλο για σένα. Όπω όλου του τραγουδιστέ βέβαια. Η μουσική γενικότερα. Η μουσική. Αλλά το ραδιόφωνο ω μέσο επικοινωνία τη μουσική σου, τη τέχνης σου με του ακροατέ σου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν είναι ότι στην εποχή που ζούμε, που και το ραδιόφωνο έχει αλλάξει πάρα πάρα πολύ, είμαστε στην εποχή του playlist πλέον. Πιστεύει λοιπόν πως τα τραγούδια έχουν πλέον, ακολουθούν πλέον την φυσική του πορεία όπω κάνανε κάποτε. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, Μιχάλη μου, το playlist είναι, ε, δεν θα σου έλεγα ότι είναι ο, ο καλύτερο τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη μουσική σήμερα, έτσι, διότι δεν αφήνεις περιθώρια έκπληξης, δεν αφήνεις περιθώρια γνώση, δεν αφήνεις περιθώρια πληροφορία. Δηλαδή έχει ένα playlist το οποίο επαναλαμβάνει, επαναλαμβάνει, επαναλαμβάνει. Και επικοινωνίε τελικά. Ε, και έχει, έχει κάτι ειρωνικό αυτό το πράγμα. Δεν δηλαδή, μια... το είπα, μα το είπα πριν. Αυτοχρησιμοποιεί δηλαδή, τη μουσική και ένα μέσο που είναι για την επικοινωνία και δεν επικοινωνεί. Ναι. Ή επικοινωνεί μονόπαντα. Ναι. Τι θέλει να σου πει. Ναι, ναι, ναι. Με έναν τρόπο. Και αυτό είναι. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα ο τρόπο που λειτουργούν τα ραδιόφωνα. Μ' αρέσει ο τρόπο που μπορεί να επικοινωνήσει. Μπορεί ο άνθρωπο ο οποίο βάζει μουσική να σου, βάλει και... Να, να σου προσφέρει και δέκα πληροφορίες παραπέρα, να σου ανοίξει ορίζοντες. Αυτό είναι το ραδιόφωνο και για μένα αυτό σημαίνει πληροφόρηση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε στην ε, ε, πληροφορία των ειδήσεων, είτε στην πληροφορία της μουσικής, είτε στην πληροφορία την κοινωνική, σε οποιαδήποτε πληροφορία την οποία χειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το κύριο μέλημα που πρέπει να είναι η, η πληροφορία, η ανοιχτή πληροφορία προς, όλους τα, προς όλα τα επίπεδα, δυστυχώς είναι κάτι το οποίο στερείται. Δεν ξέρουμε ποια είναι αληθινό, δεν ξέρουμε πια αν αυτό που βλέπουμε ισχύει ή δεν ισχύει ή είναι φτιαχτό. Ζούμε σε μια περίοδο δυστυχώς καθοδηγούμενη σε πολλά επίπεδα. Πιστεύεις ένας άνθρωπος ο Ατωμάνο που άγγιξε και το ραδιόφωνο και άφησε το στίγμα του για πάντα εκεί. Θα μπορούσε να χωρέσει σε μια εποχή σαν αυτή εδώ, oh, Νομίζω ότι θα είχε κάνει πολλέ επαναστάσει. Είχε κάνει ήδη ο, ο Μάνος Είχε κάνει ήδη επαναστάσει τότε. Mm -hmm. Νο, να δει τώρα τι θα έκανε. Ξέρεις, το σκέφτομαι συχνά αυτό και, και για εκείνον και για άλλου ανθρώπου, α πούμε, για τον Μάνο Τελοζο. Θα θέλα πολύ να δω πώ θα μπορούσαν να βρουν ένα κομμάτι σε αυτή εδώ την εποχή που ζούμε που όλο και εξελίσσεται με έναν τρόπο όχι τόσο επιθυμητό. Ναι. Ίσως πιο ολοκληρωτικό θα σου έλεγα. Ναι, έτσι. Προσωπικότητες μεγάλες ανέφερε σε δύο ανθρώπους τώρα, προσωπικότητες μεγάλες και αυτού. δεν νομίζω ότι θα είχαν πρόβλημα πάλι να μιλήσουν σε μια εποχή. Αυτό που λέω απλώς είναι ότι θα είχαν βρει πάλι το, το τρόπο και το... Και το τον λόγο θέλω να σου πω ότι τα με, οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγάλε προσωπικότητε ε, οποιασδήποτε τέχνη, σε κάθε εποχή νομίζω ότι το, τον το, το τρόπο του θα του βρούνε. Ε, μην ξεχνά ότι τα χρόνια που εμφανίστηκε ο μάνος του Χατζηδάκη τουλάχιστον δεν ήταν και τα πιο εύκολα. Ένα άνθρωπο ο οποίο πάλεψε για αυτό το οποίο πίστευε και σαν μουσική ε, και σαν συμπεριφορά κοινωνική και σαν μουσική συμπεριφορά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, και ε, και υπέρχαν άνθρωποι που δεν τον πίστεψαν αντίθετα τον πολέμησαν και είναι ένα άνθρωπος ο οποίος δεν έχω γνωρίσει πιο ανεξάρτητο πνεύμα από το Μανοχατσιστάκι, πιο ελεύθερη σκέψη και πιο κύριο. Έχω το αίσθημα ότι γνώρισα μια μεγάλη προσωπικότητα, έναν πολύ υπερήφανο άνθρωπο, ε, ένα πολύ ανεξάρτητο πνεύμα και ευγενή άνθρωπο πολύ και που δεν χαριζόταν σε κανέναν και σε τίποτα. <σοίλια> <σοίλια> Εκκλησία Φίλε και φίλοι, σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε την Ελευθερία Ερβανιτάκη, με αφορμή την εμφάνισή τη στο Λονδίνο, στον Barbican, στι 5 του Οκτώβρη. Επισκέφτεσαι λοιπόν και πάλι το Λονδίνο για άλλη μια φορά φέτο, στα πλαίσια μια καινούργια περιοδία που κάνει εδώ και λίγο καιρό. Την άνοιξη πέρασε από τέσσερι πόλει τη Ισπανία και μόλι τώρα, πριν από αυτή εδώ τη στάση του Λονδίνου, εμφανίστηκε στην Ολλανδία. Πε μου λοιπόν για τα ταξίδια σου αυτού του καιρού. Έπαιξα και στην Ολλανδία, δύο συναυλίες, την στο Άμστερνταμ, εκπαιδευτικές συναυλίες. Πήγανε πολύ καλά από ό,τι άκουσα. Πήγανε πάρα πολύ καλά, ναι. Mm -hmm. Στο Ελσίγκη, τώρα στο Λονδίνο και μετά στις Βρυξέλλες. Ε, το Δεκέμβριο που θα έχει βγει ήδη ο δίσκος, θα κάνω μια παρουσίαση του στην Ισπανία Βαρκελόν και Μαδρίτη, mm -hmm. το Δεκέμβριο. Και την Άνοιξη ξεκινάω πάλι μια περιοδία από το εξωτερικό, δηλαδή από Ισπανία και Αυστρα, Αυστραλία και ε, συνεχίζω την καλοκαιρινή περιοδία, η οποία βεβαίω έχει και πόλους του εξωτερικού μέσα, αλλά δεν είναι ακόμα βγαλμένοι το πρόγραμμα. Αρχίσω να, να ανησυχώ με τη σχέση με την Ισπανία. <laughs> ε, έξι συναυλίες στα πλέον 12 μηνών, τουλάχιστον έξι. Ε, ναι, είναι και παραπάνω. Είναι, είναι και, και χρονιά που είναι και παραπάνω αυτές οι συναυλίες. Μάλιστα. Είσαι δηλαδή σχεδόν κατά δεύτερο λόγο κάτοικος Ισπανίας. Ε, υπάρχει μία σχέση με την Ισπανία μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Πηγαίνω συχνά. Οι συναυλίες είναι πάντα προπολιμένες. Ο διοργανωτής μου εκεί είναι πενευτυχής. Και εν όψη της συνεργασίας που γίνεται τώρα στον επόμενο δίσκο με παραγωγό του Χαυγέ Λιμών και αυτή η σχέση με την Ισπανία... Να... Ανανεωθεί. Να... να ανανεωθεί. Μίλησε μας λοιπόν για την καινούρια δουλειά που έρχεται, την περιμένουμε πώ και πώ. Είναι ελληνικά τραγούδια. τέλη Νοεμβρίου είπαμε έτσι. τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ελπίζω. Okay. Έχουμε <laughs> τίτλο για την καινούρια δουλειά ακόμη. Επειδή δεν κυκλοφορεί μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυκλοφορεί πανευρωπαϊκά. Ο τίτλος σε όλη την Ευρώπη θα είναι μοίραμε. Mm -hmm. Στην Ελλάδα ο ελληνικός τίτλος... Δεν τον έχω βρει ακόμα. Μήραμε Ακόμη... <laughs> είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ισπανικό. Το έχει γράψει ο Χαυγελιμόν. Είναι ένα και μοναδικό τραγούδι που υπάρχει μέσα στο δίσκο ισπανικό. Όλα τα άλλα είναι ελληνικά τραγούδια. Και παλιότερων και νέων συνθετών και στιχουργών. Κρύβει πολλές εκπλήξεις η καινούργια δουλειά όμως από ό,τι μαθαίνω. Όπω για παράδειγμα την συνάντησή σου με την Πουΐκα μια ισπανική. Σε, σε αυτό, αυτό το τραγουδί, τραγουδί. στο Μοίρα ε, ναι. ε, Να πούμε για την Μπουίκα ε, ότι είναι μια πραγματικά εξαιρετική φωνή, μια τραγουδίστρια Ισπανο-Αφρικάνα. Από την παραγωγή λοιπόν την έχει κάνει ο Χαβγελιμόν, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός, πολύ σπουδαίο παραγωγό στην α, Ισπανία. Βλέπσαμε μήνες, βεβαίως η απόσταση μας το έκανε αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχει αυτή η, η, η μυρωδιά... Τη κουλτούρα του Χαβιέ στο δίσκο. Και ήταν μια εκπληκτική εμπειρία μια και τον δίσκο την ηχογράφησε έξω από την Ελλάδα. Καταλαβαίνω τη χαρά σου για τη συνάντηση με τον Χαβιέ Λιμών. Είναι ένα άνθρωπο που έχει πάρει το κράμι για το καλύτερο Latin score. Νομίζω, εάν δεν κάνω λάθο, νομίζω ότι το έχει πάρει δύο φορέ. Δύο φορέ. Ναι. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι το να δουλεύει μαζί του είναι μια πραγματική εμπειρία. Είναι εμπειρία να δουλεύουν οποιοδήποτε μουσικό, έτσι. Mm -hmm. Εμείς έχουμε σπουδαίους μουσικούς, σπουδαίους μουσικούς. Ξέρω γιατί βάζοντα το χαβιέ και συνεργαζόμενο σκελασμό μουσικούς από την Ελλάδα, έμεινε άφωνο. Ε, δεν, ε, δεν, είναι, δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι συνεργάζεσαι με κάτι το οποίο δεν ξέρεις, γιατί υπάρχει εδώ, έχουμε μια πληθώρα σπουδαίων μουσικών. Είναι ότι ε, συναντήσαμε μια άλλη κουλτούρα τι είναι όλη η ιστορία. Μία άλλη κουλτούρα και στη συμπεριφορά, τη δισκογραφική και στη συμπεριφορά σε ένα στούντιο δεν είναι ότι κάνει τίποτα τρομακτικά διαφορετικό το ίδιο πράγμα κάνεις, απλώς σε άλλες συνθήκες. Ο δίσκος λοιπόν περιέχει ελληνικά τραγούδια όπως είπες άλλοι συντελεστές Θοδωρής Παπαδόπουλο, Πήμις Πέτρου Γιάννης Μίτσης και λόγια της Λίνας Νιολακοπούλου της Λίδας Ρουμάνη του Μιχάλη Γανά, του Νίκου Μωραϊτη, Πολύ συντελεστέ για άλλη μια φορά. Άλλη μια πολυσυλλεκτική δουλειά, πολυσυλλεκτική λοιπόν. Πολύ συλλεκτική δουλειά. Mm -hmm. Ωραία. Την περιμένουμε λοιπόν στο ξεκίνημα του Νοεμβρίου, ελπίζω. Mm -hmm. Θα είναι, φαντάζομαι, και το βασικό μέρο του υλικού που θα τραγουδήσει στι συναυλίε που έρχονται στον καινούριο χρόνο, όπω και στα τέλη αυτού του χρόνου στην Ισπανία. Και αυτά. Και αυτά. Και στο Μπάρμπιγγαν θα παίξω τρία από αυτά τα, τα τραγουδιά. Όπω έπαιξα και στην Ολλανδία και στη Ελσίνκι. Τα έπαιξα για πρώτη φορά. Ε, περισσότερο για να δω αντιδράσει. <laughs> <laughs> οι οποίε ήταν. Ε, οι οποίε ήταν εξαιρετικέ. Εξαιρετικέ. Υπάρχει πάντα η χαρά όμω της δημιουργία και τη συνάντηση με ανθρώπου και τη δημιουργία τραγουδιών. Και. Πάντα αυτά περιμένουμε. Καλά τραγούδια. Καλά τραγούδια. Τραγούδια τα οποία να γεμίζουν τι ψυχέ μα και τι καρδιέ μα. Και τραγούδια που να μπορούν να μα κάνουν παρέα χρόνια. Έχεις λοιπόν κάποια άλλα σχέδια για τον χειμώνα που έρχεται. Ο χειμώνας που έρχεται, τους είπα και πριν ότι θα είμαστε με τη Δήμητρα για λίγες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Πότε θα λήξει αυτή η συνάντησή σας με την Δήμητρα. Ε, θα λήξει τις γιορτές και στη συνέχεια θα... αυτό που σίγουρα είναι, ετοιμάζεται είναι το Μάιο θα φύγω πάλι Ισπανία και μετά Αυστραλία και το καλοκαίρι ετοιμάζω την ελληνική μου περιοδία. Ε, σχέδια πολλά. Σχέδια όμορφα. Από την ελευθερία που δεν μα αφήνει ποτέ χωρί κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε ω προσμονή. Σα ευχαριστώ, Μεγάλη μου, πάρα, πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Ελευθερία. Εύχομαι η συναυλία το Σάββατο στι 5 του Οκτώβριου να πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρο ότι θα πάει υπέροχο όπω πάντα. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Μεγάλη μου. Ελπίζω να τα, τα πούμε, θα συναντηθούμε εκεί. Βεβαίω. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που πάντα βρίσκει το χρόνο να μας μιλάς εδώ στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Χαρά μου, Χαρά μου. Και σε μένα προσωπικά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Ελευθερία μου. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία ευχαριστώ. σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια χαρά. είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την Ελευθερία Ρβανιτάκη με αφορμή την εμφάνισή της στο φεστιβάλ Golden Roots στο Μπάρμπικαν στις 5 του Οκτώβρη. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια επικοινωνείτε με το Box Office του Μπάρμπικαν στο 0207-638-88-91. Καλή επιτυχία στην Ελευθερία και καλή διασκέδαση σε σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.